Εγώ βλέπω, και εγώ βλέπω, και εγώ βλέπω, κι εγώ βλέπω. Και εγώ βλέπω. Και εγώ, εγώ βλέπω. Βλέπω, το ραδιόφωνο με τα πολλά πρόσωπα. is long yes you καλή εβδομάδα, <vodomada>, καλό me so darling darling καλό καλοκαίρι. Uh, no? yeah. 3 Ιουνίου 2013, η ώρα είναι 5. Είσαστε συντονισμένοι στο Βλέπω, στο Ιντερνετικό Ραδιόφωνο. Like Στην εκπομπή Ζωή πλάκα μαζί με τον Αντώνιο Σαξιώνη. Yeah. Είμαστε μαζί από Δευτέρα έω και Πέμπτη, 5 με 6. Like και σε λίγο θα έχουμε και μια καλεσμένη. Like Την κυρία Μαρία Λεοντίου, ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια. Πασίγνωστη εδώ στο βλέπω, έχει περάσει και από το μικρόφωνο αυτό. Και μας κάνει την τιμή για να συζητήσουμε για τις κρίσεις πανικού. Οπότε θα το πάμε χαλαρά σήμερα με μουσικούλα, κουβεντούλα. Απόψεις και τρόποι για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κρίσεις και για να αισθανθούμε ακόμα καλύτερα. I'm made it through the wilderness, somehow I made it through, didn't know how lost I was, till I found you, I was beat in complete. Before I tell you that today is going to end the campaign that we started last week. Έχετε ακόμα λίγα λεπτά, γύρω στα 24 λεπτά, για θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή για το βιβλίο, μια αστυνομική αγγλική νουβέλα, «Ο hey! θάνατος στους σαλεπούς. Αν ενδιαφέρεστε λοιπόν, στείλτε μας μήνυμα, συγγνωμιστείτε, πάρτε μας ένα τηλέφωνο στο 2610-2292 και πείτε μας τη λέξη βιβλίο αφήστε μας ένα τηλέφωνο και ένα όνομα για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας διαφορετικά μπορείτε να μας στείλετε στο mail radiopapakivlepo.org τη λέξη βιβλίο πάλι το ονοματάκι σα και ένα τηλέφωνο για τυχόνη επικοινωνία όλα αυτά μέχρι τις 5.30 γιατί μετά θα κάνουμε κάποια στιγμή την κλήρωση εδώ θα μας πει έναν ένα αριθμό η κυρία Λεοντίου για να βγάλουμε τον νικητή Τώρα, εάν θέλετε να κατά τη διάρκεια τη κουβέντα μας εδώ με την ε, κυρία Λεοντίου, να πείτε κάποια απορία σα, να πείτε κάποια άποψη πάνω στο θέμα μπορείτε να μπείτε μέσα στο chat, το οποίο είναι στο βλέπω.org βλέπω να ανοίξετε το flash player και να μας α, στείλετε το μήνυμά σα βάζοντας ένα όνομα, ένα όνομα ή ένα ψευδόνυμο ή οτιδήποτε δεν έχει σημασία. Ή στο outbox, πάλι στο vlepo.org, ανοίγετε το ραδιόφωνο, την κατηγορία ραδιόφωνο. Μία από τις τέσσερις υποκατηγορίες θα σας βγάλει ένα μηνυματάκι, ένα κουτάκι. Και εκεί θα μα γράψει το μήνυμά σα και θα το, την απορία σας και θα τη συζητήσουμε εδώ στον αέρα με την κυρία Λεοντίου. Οπότε προετοιμαστείτε γιατί μετά τον Richard Cheese και το Welcome to the Jungle μπαίνει η καλεσμένη μας και ξεκινάμε. Λοιπόν, mm. έχει μπει καλεσμένοι μας, να την ξαναπαρουσιάσω βάλει μια φορά, είναι η κυρία Μαρία Λεοντίου, ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια εδώ στην Πάτρα. Έχει περάσει και από αυτό το μικρόφωνο, από το μικρόφωνο του Βλέπω ε, και μας έκανε την τιμή σήμερα για να μιλήσουμε για τις κρίσεις πανικού. Καλησπέρα Μαρία. Καλησπέρα Ντώνη. Όλα καλά. Όλα καλά. Μπράβο. Επιστρέφω. Επιστρέφεις. Με άλλο ρόλο. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μα κάνετε. Και εγώ ευχαριστώ για την τιμή που με καλείτε. Να είσαι καλά. Ε, καλό καλοκαίρι να πούμε, καλή βδομάδα. Ναι, έχει δίκιο. Καλό καλοκαίρι. Κα... Εύχομαι να μπει το καλοκαίρι, να κάνουμε κανένα μπάνιο. Θα κάνουμε, θα κάνουμε. Αυτό. Ωραία. Ε, εγώ σε κάλεσα εδώ πέρα γιατί τον τελευταίο καιρό συχνά πυκνά ακούω από διάφορου φίλου γνωστού. Όχι, δεν είναι καθημερινό το φαινόμενο, αλλά έχει μπει πλέον στη, στη ζωή μας, έτσι, στην καθημερινότητά μας, ε, αυτή η λέξη που λέγεται, αυτή η φράση που λέει «κρίσης πανικού». Ναι, πράγματι. Ε, και θα ήθελα έτσι να, πούμε μια, να κάνουμε έτσι, μια κουβεντούλα για το τι μπορεί να είναι αυτές, ε, πώς μπορεί να έχει κάποιος αυτές τις κρίσεις πανικού, τι συμπτώματα μπορεί να έχουν ε, ή τι, πώς μπορεί να τι αντιμετωπίσει. Ναι, έχει δίκιο. Τώρα, τελευταία το ακούω και εγώ πάρα πολύ συχνά και έρχονται και στο γραφείο πολύ συχνά άνθρωποι με κρίση πανικού. Μάλλον μιλιέται πιο πολύ γιατί γενικώ υπάρχουν, γίνεται, συμβαίνει στου ανθρώπου, οι κρίσει συμβαίνουν, απλά τείνουν να μην το λένε, ε, ντρέπονται. Οπότε, πράγματι, έχει γίνει μια αύξηση τουλάχιστον τα λέμε τα πράγματα περισσότερο τώρα από ότι παλιά. Ε, Ε, να σε ρωτήσω κάτι. Ε, αυτό που λες ότι ντρέπονται δηλαδή δεν το λένε πουθενά. Μπορεί να το πούν στην οικογένειά τους, στους πολύ κοντινού τους, mm -hmm. ε, αλλά γενικώς για να μην θεωρηθούν ότι είναι τρελοί ότι, οτιδήποτε, προτιμούν να μην το πούν καθόλου και να υποφέρουν μόνοι τους ή να, αποκλειστούν, να αποκλείσουν μέρη ε, για να μην βρεθούν στη δύσκολη θέση να χρειαστούν να φύγουν ή να πάθουν μια κρίση. Οπότε αρχίζουν να μένουν περισσότερο σπίτι τους, να αποκλείουν πολύ μέρη, κλειστά μέρη κτλ, κτλ. Αλλά θα, θα το πούμε και στην πορεία. Αυτές, ε, αυτές οι κρίσεις πανικού ε, έρχονται μία και έξω ή είναι σταδιακά. Δηλαδή μπορεί και, ε, είναι σταδιακά αυξανόμενες ενώ δηλαδή μπορεί κάποια στιγμή να, να το νιώσει σήμερα. Και μετά να το νιώσεις μετά από μια βδομάδα ή, να το, ή το νιώθεις καθημερινά, είναι καθημερινό το φαινόμενο αυτό. Αυτό εξαρτάται. Ε, σίγουρα η πρώτη φορά είναι ξαφνική και είναι και πολύ τρομακτική σαν αίσθηση. Το αν θα συμβεί όμως και θα έχω κάθε μέρα ή θα έχω μία φορά τώρα, μία φορά σε τρεις μήνες, αυτό εξαρτάται από, την, από το άτομο, είναι πολύ προσωπική. Η διαταραχή δεν είναι δηλαδή... Όπως και όλα εμφανίζονται στον καθένα πολύ προσωπικά. Έτσι και αυτό, η κρίση πανικού εμφανίζεται στον καθένα όπω. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δέκα κρίσεις πανικού την ημέρα και υπάρχουν άλλοι που είχαν δύο φορές τη ζωή τους και τελείωσε. Δεν, δεν ξανασχολήθηκαν, δεν τους ξαναβρέθηκε. Ε, οπότε είναι πολύ προσωπική η συχνότητα και η ένταση. Υ υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σύμπτωμα που είναι το πρώτο ή δεν έχει... δηλαδή ε, Κατάρχη να μα πει τα συμπτώματα έτσι για να. Ωραία. Να πω πρώτα απ' όλο ότι οι Κρήση Πανικού εντάσσονται σε μια πολύ μεγάλη ομάδα που λέγονται χώσει διαταραχέ, που μέσα σε αυτή, σε, αυτή, σε αυτή την κατηγορία είναι η αγοραφοβία, ο υπεξοχανικασμό, οι φοβίε οι γενικότερε και το άγχο. Να πω ότι το στι Κρίσει πανικού το άτομο καταλαμβάνεται από συμπτώματα τα οποία δεν καταλαβαίνει γιατί του συμβαίνουν. Δεν υπάρχει εμφανή λόγο. Μπορεί να συμβεί οπουδήποτε, οποιαδήποτε ώρα. Ε, πολλοί άνθρωποι το παθαίνουν και στον ύπνο του και ξυπνάνε εντρομή. Και είναι πολύ ξαφνικό το ξεκίνημα και τρομακτικό για το άτομο που το βιώνει. Οπότε έχει διάφορα συμπτώματα. Πώς μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε ποιο είναι το σύμπτωμα. Ε, κυρίως θα, θα μιλήσω για τα σωματικά πρώτα, για να ξεκαθαρίσουμε το σώμα, για να καταλαβαίνει ο καθένας τι σημαίνει κρίση πανικού σωματικά. Μπορεί να εμφανίσει δύσπνια, ταχυκαρδία, μυϊκή ένταση και σφίξιμο, τάση λιποθυμίας, ζάλη και τρέμουλο, αίσθημα να νιώθει τη ζαλίζεται και θα πέσει, έλλειψη ισορροπίας, ένα βάρος στο στήθο, μουδιασμά, εξάψεις ή ρηγή, εφίδρωση, ναυτία, τάση γεμετό. Τόσα πολλά πράγματα. Mm. Τα συμπτώματα αυτά είναι συμπτώματα που μπορούμε να έχουμε και μετά από μια πολύ έντονη σωματική δράση Δηλαδή και μετά από το γυμναστήριο με έντονη γυμναστική μπορούμε να έχουμε και ταχυκαρδία Και σφιξίματα και ζαλάδα Εκεί όμως όταν συμβαίνει, συμβαίνει σε ένα άσχετο σημείο Σε μια άσχετη ώρα της ημέρας Μπορεί να συμβεί περιμένοντας την τράπεζα, την ουρά, στο αυτοκίνητο Πραγματικά σε πολύ άσχετε στιγμές Οπότε δεν είναι ότι μπορώ να το συνδέσω όλας Ότι, α, έκανα γυμναστική, έχω ταχυκαρδία, οπότε μάλλον από αυτό είναι η έτρεξα και έχω ταχυκαρδία Συμβαίνει ξαφνικά να... Αυτό, πανικοβάλλομαι Μάλιστα Ωραία, να περάσουμε σε ένα τραγουδάκι Να δώσουμε το χρόνο και στους ακροατές Αν κάποιος θέλει να κάνει μια ερώτηση Εγώ έχω πολλές ερωτήσεις ακόμα να σε... Για να σε προετοιμάσω Ε, να ξαναπούμε ότι αν κάποιο θέλει να μα ρωτήσει κάτι μπορεί να μα στείλει μέσω του ε, chat ε, στο βλέπω.org, ανοίγει το flash player. Θα, βάλουμε, θα βάλετε ένα ονοματάκι ή ένα ψευδόνυμο ή και τίποτα. Αν, ε, απλά θα μα πείτε την ερώτησή σα, θα την μικρολογήσετε. ή στο soundbox βλέπω.org θα ανοίξετε το ραδιόφωνο. Μία από τι τέσσερι υποκατηγορίε σα ανοίξει ένα κουτάκι και θα γράψετε το μήνυμά σα. Ε, διαφορετικά και στο τηλέφωνο 261 192 θα μας πείτε την ερώτησή σας και θα την απαντήσει μετά η κυρία Λεοντίου. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε εδώ με πολλές, πολλές και ενδιαφέρουσε ερωτήσεις. Two, three, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. Oh, four, five, six, come on and get your kicks. Now you don't need that money when you look like that, do? Λοιπόν, επιστρέψαμε Θέλω να πω για τη μουσική Ότι έχει επιλέξει πολύ ωραία κομμάτια Τα οποία πάνε να ησυχάσουν και να ηρεμήσουν Το θέμα για το οποίο μιλάμε Έτσι; Της έτσι, κρυσπανικού Τι, τι να παίζαμε τώρα Αυτό. ροκές και... Αυτό σου λέω Και πολύ ωραία, είχαν ερωτική. Αύριο θα τα παίξουμε αυτά. Ωραία, μια χαρά. Ε, λοιπόν, καταρχήν να πούμε μια καλησπέρα στον Νίκο, στην Τζορτίνα, στον Γιούζο 321625 και στον Δημήτρη, στην Κατερίνα, στη Βασιλική. Ε, για να δω, υπάρχει κανείς άλλος που ξέχασα. Ε, αυτή είναι. Λοιπόν... Μα ρωτάει ένα φίλο εδώ πέρα στην εκπομπή, είπαμε για αυτά τα σωματικά συμπτώματα που μα είπε, δηλαδή εφηδρώσει, δύσπνιση και όλα αυτά. Ε, υπάρχουν και ψυχικά συμπτώματα. Ναι, γιατί στο, στον κάθε άνθρωπο συμβαίνουν πράγματα μαζί. Συμβαίνει το σύμπτωμα στο σώμα, υπάρχει το συνέστημα υπάρχουν και οι σκέψει. Και τα τρία μαζί συμβαίνουν στου ανθρώπου, δεν συμβαίνει μόνο ένα. Οπότε, μαζί με τα σωματικά συμπτώματα που είπα προηγουμένω. Υπάρχει αδυναμία συγκέντρωση και προσοχής, δηλαδή δεν μπορώ να συγκεντρωθώ εκείνη τη στιγμή σε αυτό που κάνω. Έχω έντονο φόβο για την υγεία και φόβο ότι θα χάσω τη ζωή μου, ότι κάτι θα πάθω, ότι θα πεθάνω. Ε, ότι θα χάσω τον έλεγχο που ισχύει εκείνη τη στιγμή. Ο φόβος ότι θα τριλαθώ. Φόβος ότι θα επαναληφθεί αυτό που συμβαίνει, που μου συνέβη. Ε, και μετά αρχίζουν οι άλλοι φόβοι. Ο φόβος του κλειστού χώρου, να μην μπορώ να ξαναπάω σε κάτι που είναι κλειστό, ε, για πολύ βοή και πολυπληθή μέρη, και ψάχνω συνήθως ψάχνουν οι άνθρωποι να βρουν που είναι η έξοδος, ε, να είναι σίγουροι, δυσκολεύονται με ποτυλιαρίσματα, με σινεμά, με τράπεζες, με ό,τι έχουν να πληρώσουν μάλλον, ε, αλλά γενικώ με ότι είναι κλειστό. Από φίλοι που είχε τέτοια... Ε, τέτοια συμπτώματα ε, πέρασε μια περίοδο δύσκολη στη ζωή της και της ε, έβγαλαν κάποιες κρίσεις πανικού mm. ε, ήξερα ότι όταν επειδή είπε σινεμά ήξερα ότι όταν ε, πήγαινε σε κάποιον κινηματογράφο ε, που μπορούσε να επιλέξει που θα κάτσει καθόταν πάντα σε θέσεις που ήταν ακριβώς δίπλα στον διάδρομο και, και όταν ε, τη ρωτήσαμε αφού μάθαμε πούμε, ότι είχε κρίση πανικού ε, μας είπε ότι Κάπως το έχω στο μυαλό μου έτσι ώστε να έχω μια εύκολη διαφυγή. Βέβαια. Να μην πρέπει δηλαδή να, να υπερπηδίξω κάποιους ανθρώπους, να τους σπρώξω για να φύγω. Να μπορώ να φύγω κατευθείαν γρήγορα και όποτε, όποτε θέλω εγώ την, στη διάρκεια της ταινίας. Αυτό ισχύει. Ε, οι άνθρωποι που έχουν κρίση πανικού παν, παντού θα ψάξουν να δουν πού είναι η έξοδος, για να μπορούν σίγουρα να φύγουν σε περίπτωση που χρειαστούν και ε, ακόμα και αν δεν μπουν ότι έχουν κρίση πανικού, δηλαδή προτιμούν να είναι προς την έξοδο. Και σε, πολλές φορές θα έχουν και το μπουκαλάκι το νερό μαζί τους, θα έχουν φάρμακα μαζί τους για, σε περίπτωση που, που τους συμβεί κάτι. Οπότε έρχονται οργανωμένοι όσοι επιλέγουν να μπουν στη δυσκολία τους. Καλά, είπε φάρμακα. Θα το πούμε στο δεύτερο mm. μέρο για τα φάρμακα και πώ μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και αν χρειάζεται να πάρουμε φάρμακα και πότε ναι. χρειάζεται. Απλώ ένα άλλο συμβάνει επειδή είπε για μπουκαλάκι νερό και όλα αυτά. Ε, ταξίδια δεν έκανε εύκολα. Mm. Ε, και όταν ε, θα έκανε με πολύ ζώρη και με πολύ ε, προεργασία στο μυαλό τη για πολλέ μέρε. Ε, αν το παίρνει απόφαση λοιπόν θα έκανε ταξίδι και θα, η, το μέρος που θα επέλεγε θα ήταν πάντα κοντά σε κάποιο νοσοκομείο θα έβλεπα να έχει γιατρό και τι γιατρό μπορεί να έχει και όλα αυτά δηλαδή την με τράβαγε ζόρια Yeah, Πραγματικά yeah, δεν... ζορίζεται ο άνθρωπος που έχει κρίση πανικού και αυτό, δεν είναι, γι αυτό και πολλοί εκνευρίζονται ε, όταν έχουν ανθρώπους διπλατούς που τους λένε έλα τώρα και πώς κάνει έτσι κτλ. Δεν μπορούν γύρω να καταλάβουν πόσο μπορεί να υποφέρει και να τρομάζει ένας άνθρωπος όταν του συμβαίνει κάτι στο σώμα του και στο μυαλό του που δεν το ελέγχει. Θεωρώ δηλαδή ότι ε, μόνο αν το... Όχι αν το περάσεις, αν έχεις μπει καθόλου στη διαδικασία μπορείς να δεις... Να καταλάβεις τι συμβαίνει σε έναν άνθρωπο κρίση πανικού. Αυτό ήταν και ένα της παράπονο, mm. ότι δεν την νιώθαμε γύρω-γύρω, δεν την καταλαβαίναμε, mm. γιατί της λέγαμε ότι εντάξει μικρή κοπέλα είσαι, παιδί μου, mm. την είχαν, ήταν το, το 23-24, ξεπέρασε το, αφού βλέπεις, είχε περάσει όλους τους γιατρούς, Δεν, δεν, δεν τις είχαν βρει τίποτα. Ε, Είχε βέβαια. κάνει διπλές και τρίδιπλε εξετάσει για κάθε, κάθε εξέταση που μπορεί να φανταστεί. Δεν τη βρίσκαν τίποτα. Τι λέγανε, Άγχο, κρίση, πανικού, ξεπέρασε το. Ε, και το μόνο τη θέμα ήταν ότι. Ε, ένα από τα, μάλλον, τα θέματα τη ήταν, αφού το συζήτησε και παραέξω, ήταν ότι αυτό που νιώθει δεν μπορεί να το καταλάβει. Mm. Και δεν ελέγχει και το μυαλό τη. Δηλαδή, δεν μπορούσε να ελέγξει τη σκέψη τη για να μπορέσει να. Το, να το ότι θα αυτό το ε, πράγμα. Ναι, αφού ε, το θέμα είναι ο έλεγχο και δεν, δεν έχει χάσει τον έλεγχο. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι. Ε, οπότε συνήθω τα άτομα που έχουν κρίση πανικού φεύγουν από το χώρο που του συμβαίνει η κρίση εκείνη τη στιγμή ε, και ντρέπονται να το μοιραστούν. Οπότε απλά φεύγουν δηλώνοντα κάτι, μια δικαιολογία. Yeah. Αποφεύγουν χώρου που φαντάζονται ότι μπορούν να ξαναπάθουν, όπω είναι ένα ταξίδι. Δύο ώρε αυτοκίνητο είναι κλειστό χώρο, δεν υπάρχει περίπτωση διαφυγή, είναι δύσκολο δηλαδή. Ουρέ, ποτηλιαρίσμα τέλο πάνω και αυτά. Επισκέπτονται πολλοί, πολλοί του γιατρού. καρδιολόγοι έχουν πολλή δουλειά από ανθρώπου που έχουν κρίση πανικού, γιατί το πρώτο σύμπτωμα είναι ότι έχει καρδία, οπότε του λέει κάτι έχει καρδιά μου. Κάτι έχει καρδιά μου ναι, ναι. Οπότε πάνε στου γιατρού. Διπλέ και τριπλέ εξετάσει. Καλά, όπω το, το λε, ήταν μια χαρά. Ναι. Η φίλη σου είχε καθαρό, <laughs> <laughs> καθαρή ναι, ναι. κρίση πανικού. Το ξεπέρασε όμω, έτσι. Mm. Αυτό δηλαδή να δώσουμε το μήνυμα του. Ναι, το, ξεπερνιέται. Το Καλά κάνουν πάντως και πάνω στους γιατρούς για να πω και αυτό. Θεωρώ ότι πρώτα πρέπει να αποκλείσεις το οργανικό αίτιο μιας κατάστασης και αν δεν είναι οργανικό να πας, για να δεις τα ψυχολογικά. Γιατί θα μπορούσε να είναι ε, θέμα θυρεοειδούς, οπότε πρέπει να τσεκάρεις και το θηρεοειδή αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μπορεί να είναι θέμα καρδιάς, μπορεί να είναι επιληψία, μπορεί να είναι εγκεφαλικό, οπότε δεν ξέρεις. Οπότε Προτιμητέο είναι να έχουν δοκιμάσει πρώτα όλα τα οργανικά πράγματα που θα μπορούσαν να συμβαίνουν και μετά να επισκεφτούν γιατρούς και τα λοιπά και τα λοιπά, ε, ψυχολόγους, και τα λοιπά. Αυτό. Ωραία. Μια γρήγορη ερώτηση, για να περάσουμε σε για τραγουδάκι. Ε, άντρες ή γυναίκε. και τι ηλικίε, το ποσοστό τι λέει. Ε, το ποσοστό, με τα ποσοστό δεν, δεν τα έχω. Okay, Ξέρω ναι. όμως ότι γενικότερα οι γυναίκε σπάσουν πιο πολύ από τους άντρες στο θέμα της κρίσης π Και είναι, εμφανίζεται κυρίως σε νέους ανθρώπους. Σε νέους ανθρώπους. Mm. Ε, δηλαδή από 18 μέχρι 40, ε, ε, εκεί συμφανίζεται συνήθως. Και εμφανίζεται και σε παιδιά, για να ξέρει και σε έφηβους. Ε, απλά μερικές φορές δεν είναι κα... τα παιδιά δεν ξέρουν ακριβώς τι τους συμβαίνει οι γονείς. Ακριβώς δεν ξέρουν πώς να το χειριστούν, οπότε μπορεί να συμβεί μια κρίση πανικού και να περάσει έτσι, χωρί να το κοιτάξουν, χωρί να το... Μπορεί να συμβεί όμω και σε παιδιά. Οκ. Okay. Ωραία. Αφού είπε λοιπόν ότι μπορεί να συμβεί και σε παιδιά, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να γυρίσουμε ερώτηση εάν ε, ε, συμβεί σε κάποιο παιδάκι, αν έχει και ξεπεραστεί, mm. εάν έχει oh. θέμα να ξαναεμφανιστεί Εντάξει. μετά στη διάρκεια τη ζωή του. Ωραία. <σομίως> λοιπόν και επειδή από αυτή την εκπομπή έχετε συνηθίσει να πατάω πάνω στο τραγούδια και να, να τα κουρεύω λιγάκι <σομίως> να μην ξεχνάμε τις συνήθειές μα. <σομίως> Με το διασκευή του Another Brick in the Wall τον τον Bing Floyd από τον Ριτσαρτσις, τον αγαπημένο Ριτσαρτσις που κάνει αρκετές διασκευές και θα ακούσουμε αρκετά από αυτόν σήμερα λόγω του ότι είναι και έτσι χαλαρωτικά αλλά και ωραίες διασκευούλε. So θα πάμε σε ένα break, θα ακούσουμε σποτάκια και μετά θα επιστρέψουμε εδώ με την Μαρία Τηλεοντίου για να συνεχίσουμε για τι κρίσει πανικού Εσείς, αν θέλετε να σας θυμίσω ότι αν θέλετε να κάνετε μια ερώτηση, να εκφράσετε μια πορεία ή μια άποψη, μπορείτε να στέλνετε μήνυμα στο chat του σταθμού που είναι στο βλέπω.org. Ανοίγετε το flash player και βάζετε ένα όνομα, ένα nick ή ό,τι θέλετε εσείς. Μας γράφετε το, την άποψή σας, την ερώτησή σας και εμείς συζητάμε εδώ στον αέρα με την Μαρία. Διαφορετικά μπορείτε στο soundbox.org να ανοίξετε το ραδιόφωνο, την το, κατηγορία ραδιόφωνο, μία από τις τέσσερις υποκατηγορίες. Σας ανοίξω ένα κουτάκι και θα γράψετε και το μήνυμά σας. Είστε το 269022292 και μα λέτε την ερώτησή σας και τι συζητάμε εδώ. Πολλά είπα, σας αφήνω. Τα λέμε μετά τις 5.30 και τα σποτάκια. Βλέπω το ραδιόφωνο. Δεν ξέρω αν με κατάλαβες από τη φωνή, αλλά κάνω και ραδιόφωνο. Θες να πάμε μια βόλτα. Mm, βόλτα, με τι. Με το βραδινό τρένο των 8. <μκινήστε> Night train. Μια εκπομπή με τον Νίκο Μουτζούρι. Κάθε Κυριακή στο ραδιόφωνο του βλέπω. <μκινήστε> <τυνο> Γράφουμε τώρα. <μκινήστε> Πώ είναι? Λίγο high gain. High gain. Κάθε Τρίτη, 10 η ώρα το βράδυ, από το ραδιόφωνο του Βλέπω. Τι συμβαίνει όταν το ραδιόφωνο συναντά τη ζωντανή μουσική.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 And touch faith. Reach out and touch faith. All right, boys. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εδώ, Μαρία γελάει. Θα γελάσει κι εγώ λίγο. Έτσι. Ε, λοιπόν, είχαμε μείνει στα πεδάκια. Στα πεδάκια, ναι. στου έβιβους, μάλλον, ότι μπορεί να ε, έχουν κάποια κρίση πανικού, αλλά λόγω της ηλικία να το περάσουν έτσι και, να, το, και οι και να το προσπεράσουν. Mm. Ε, και ήθελα να σε ρωτήσω, ε, καταρχήν, Ε, υπάρχει περίπτωση να ξαναβγεί. Στη... Μπορεί να ξαναβγεί στην πορεία. Στην, στην, πορεία μπορεί στην να ξαναβγεί. ενήλικη ζωή ή mm -hmm. στην προενήλικη ζωή, στην εφηβεία δηλαδή. Ναι, θα μπορούσε να ξανασυμβεί. Υ υπάρχει κάποια περίοδο για να κλείσουμε τα, ε, τα πριν τη κρίση πανικού και να πάμε μέσα στο πώ μπορούμε να τι αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει κάποια περίοδο που μα βγαίνει, κάποια συγκεκριμένη περίοδο τη ζωή μα, αν έχουμε κάποιο πολύ μεγάλο άγχο. Και θέλω να σας ρωτήσω γιατί ε, από πάντα στηριζόμενος σε αυτή τη φίλη που ήταν και η μόνη που μας είχε ανοιχτή τόσο μα τόσο πολύ ε, Πάλι καλά Μας είχε πει ότι ε, αφού βγήκε από το πρόβλημα και ε, κατάλαβε μετά το, τι μπορεί, το τι, πότε τη συνέβη για πρώτη φορά Όταν τα πλέον ψύχραιμα στο μυαλό της και το τι είχε γίνει Μας είπε ότι... Ε, πρωτοεμφανίστηκαν αφού είχε βγει από μια πολύ ζω... δυνατή και ζώρικη φάση της ζωής της. Όχι κατά τη διάρκεια της φάσης, αλλά αφού βγήκε και mm -hmm. χαλάρωσε, ε, μετά ξανατσίτωσε με τη σκρή πανηγού. Ναι, φαντάζομαι ότι μπορεί να συμβεί και τότε, μπορεί να συμβεί μετά από ένα στρεσογόνο γεγονός, μια περίοδο αυξημένου άγχους, έντασης, θλίψης... Ε, Φαντάζομαι ότι δεν ξέρω αν, αν, σε, αν σου έχει συμβεί ποτέ ή ξέρεις κάποιον να, έχει συμβεί, να το έχει συμβεί. Ε, όταν είμαστε σε πολύ μεγάλη ένταση και δουλεύουμε πολύ, κάνουμε πολλά πράγματα... Δείξε. Δείχω, <laughs> δείξε. Όταν, κάνουμε, όταν έχουμε ένταση στη ζωή μας πολύ, συνήθως και το οργανισμός μας δίνει ό,τι μπορεί καλύτερο. Όταν χαλαρώνουμε, μπορεί να κρυώσουμε, να ανεβάσουμε πυρέτο... Δεν ξέρω αν σου έχεις συμβεί σε, σε διακοπές να αρρωστήσεις... Έχω, έχω πολλού ανθρώπους που στις διακοπές τους αρρωσταίνουν. Είναι περίοδος που χαλαρώνουν, φεύγουν από αυτή την ένταση την καθημερινή και τότε είναι ο οργανισμός που έρχεται και πλέον δεν τα αντέχει άλλο και εμφανίζεται η ασθένεια. Ε, πράγματι μπορεί να συμβεί μετά από περίοδους έντονου άγχους, έντονη σύγκρουσης μπορεί να δημιουργηθεί από έντονες αρνητικές σκέψεις ή έμονε ιδέες Συνήθως εμφανίζεται όταν είναι να, να αλλάξουμε κάτι στη ζωή μας και στις συνθήκες της ζωή μας. Μπορεί να είναι όταν θέλουμε να αλλάξουμε δουλειά, όταν δεν μας αρέσει η δουλειά που έχουμε. Ένας γάμος μπορεί να φέρει κρίση πανικού, αλλάζουμε τη θέση μας, την κατάστασή μας. Ή αντίθετα όταν αισθανόμαστε ακίνητοι με την έννοια του ότι δεν μου αρέσει αυτό που ζω, δεν το αντέχω και δεν, κάνω, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Οπότε εκ, εκεί υπάρχει μια σύγκρουση. Είναι μια, εμφανίζεται όταν υπάρχει μια προσπάθεια να συνδυαστούν και να ισορροπήσουν ανάμεσα οι άνθρωποι σε ένα δίπολο το δίπολο του θέλω, να εξελιχθώ, να έχω πάθος, να αναπτυχθώ να αλλάξω πράγματα και ο φόβος η εμφιβολία, η άγνοια, το κόστος των συνεπειών τι θα πάθω αν κάνω αυτή την αλλαγή Οπότε και, και μερικές φορές και κάποια πρέπει που βάζουμε στον εαυτό μα. Οπότε οι κρίσει πανικού μπορεί να εμφανιστούν σαν μια σύγκρουση του θέλω και ενό φόβου. Άρα, δε, δε μιλάμε ότι δεν κάνουν διακρίσει. Όχι, δεν κάνουν διακρίσει. Δε, δε, δεν πάνε ας πούμε, στα πιο αδύνατα άτομα, όχι. Ε, αδύναμα μάλλον αδύναμα. άτομα, και όχι στους δυνατού. Όχι, δεν ισχύει. Αυτό. Δεν κάνουν διακρίσει. Χτυπάνε... χτυπάνε όπου. Όπου να είναι, Ναι, χτυπάνε όπου. Επίση μπορεί να εμφανιστεί σε ανθρώπου που στην οικογένειά του υπήρχε κάποιο μικρή πανικού. Είναι κληρονομικό, δηλαδή. Όχι με... δεν μπορώ να πω ότι μπορεί να είναι κληρονομικό όπω μπορεί να είναι κληρονομική σχιζοφρένεια γονιδιακά. Δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτό που ξέρω είναι ότι αν υπάρχει στο σπίτι κάποιο με άγχο, ο οποίο τα αντιμετωπίζει ή δεν το αντιμετωπίζει με κρίση πανικού, φαντάζομαι ότι και σαν μίμηση και σαν τρόπο περνάει και προ τα παιδιά. Οπότε έτσι κι αλλιώ τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον οικογενειακό, δεν μεγαλώνουν μόνα του. Οπότε αν έχουν στο σπίτι κρίση πανικού, φαντάζομαι ότι μπορούν να μάθουν να έχουν κρίση πανικού άνετα. Άρα μιλάμε ότι αυτό μπορεί να, αν μα χτυπήσει, ξέρω εγώ, σαν τριάντα μα, μπορεί να το κουβαλάμε από την παιδική μα ηλικία. Έτσι, να είναι κάτι που μπορεί θα να. Θα μπορούσε το... να είναι μία σύγκρουση ανάμεσα σε κάτι που θέλω και σε κάτι που έχω μάθει ότι δεν πρέπει. Το οποίο είναι από κάπου αλλού το δεν πρέπει. Αυτό το πρέπει και το δεν πρέπει είναι φοβερό. Είναι, είναι φοβερό ναι. Είναι, πραγματικά είναι κάτι Νομίζω το Νομίζω οποίο... ότι είναι το, το πρόβλημα ότι των ασθενειών το πρέπει. Γιατί είναι τρίτο πρόσωπο, ε, δεν έχει πρώτο, εγώ πρέπει. Οπότε είναι ένας κανόνας που κάπως τον παίρνουμε και τον κουβαλάμε και ότι ποιοι, ξέρω, ανθρώπους που έχουν περ, περνάνε κρίση πανικού <κοί> γιατί έχουν εγκλωβιστεί σε μια σχέση που δεν τους λέει κάτι, δεν θέλουν πια να είναι εκεί και δυσκολεύονται να φύγουν. Ένα, γιατί υπάρχει ο φόβος του πω, πω θα μείνω μόνος μου, πώς θα είμαι μόνος μου, δεν έχω ξαναυπάρξει εδώ και χρόνια μόνος μου κτλ. Υπάρχει όμως και το πρέπει, το, ε, Το πρέπει ότι μετά από τόσα χρόνια να είμαι μόνος μου, δεν πρέπει να την παντρευτώ, να τον παντρευτώ, να προχωρήσουμε, να εξελιχθούμε παρόλο που δεν νιώθω έτσι. Ε, εκεί μπαίνουν και τα πρέπει και αφού με αγαπάει ο άλλος πρέπει και αφού ο άλλος νιώθει πρέπει. Καλά, Νομίζω πάντως προσωπική άποψη τώρα καταθέτω ναι. ότι και έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ και το φαντάζομαι ε, ότι στη ζωή ενό ανθρώπου αυτό το πρέπει δεν πρέπει να υπάρχει. Ε, είναι το τι θέλω mm. ή το τι μπορώ να κάνω ή το τι με ευχαριστεί να κάνω Ισχύει εντάξει, Τώρα α μην τα ισοπεδώνουμε Αυτό ακριβώς Α μην τα ισοπεδώνουμε όλα Δηλαδή υπάρχουν και κάποια πρέπει που πρέπει να τα κάνουμε δηλαδή, ε, Ισχύει γιατί αν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει αυτό, μετά, θα έχουμε άλλα βάσανα μετά ναι, ωραία, Αυτό ακριβώς <laughs> γιατί μετά Εντάξει είναι και Πάμε αλλού την κουβέντα Αλλά νομίζω ότι σημαντικό ρόλο σε αυτό Στον τρόπο σκέψης με πρέπει και δεν πρέπει Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η οικογένεια ε, Το πώς θα το, θα παίζει, το μάθουμε δηλαδή, ε, Και επειδή, να κάνω έτσι μια παρένθεση Είναι και περίοδος εξετάσεων τώρα, πανελλαδικών oh, ε, ε, ώστε Η ώστε. πίεση που δέχονται μερικά παιδιά από τις οικογένειές τους ε, Γιατί πρέπει να βγουν καλοί άνθρωποι στην κοινωνία έτσι. Πρέπει να σπουδάσουν και πρέπει να γίνουν γιατροί δικηγόροι ξέρω, ναι, Γιατί είναι καλοί άνθρωποι ναι. Ε, εγώ α πούμε που δεν είμαι δικηγόρο, δεν είμαι καλός άνθρωπο ή δεν, να είμαι, δε, δεν είμαι γιατρός <laughs> δεν είμαι καλός Έτσι. άνθρωπο ε, τέλος πάντων αυτό νομίζω ότι καμιά φορά από εσά, mm. και από λέω από εσά τους ψυχοθεραπευτές mm. δεν πρέπει να περνάνε μόνο αυτοί που περνάνε κρίσεις, πανικού ή οτιδήποτε φοβίες ή τα παιδάκια, ξέρω εγώ, ή οι έφηβοι, ή όποιο να είναι. Πρέπει να περνάνε και, και κάποια τρίτα πρόσωπα που εμπλέκονται μέσα στη ζωή των. πε το ψέματα. Τέλο πάντων. Μακάρι να περνούσαν. Θα μα πει πώ μπορούμε να τι αντιμετωπίσουμε αυτέ. Μετά το τραγουδάκι. Σου Σουχό, κρυπ, ρέντιοχε. Αχ, ah, τι ωραία. Ωραία. Λοιπόν, Φτάξε, πάμε να το χαρά. ακούσουμε και επιστρέφουμε εδώ με, με τι απαντήσει για την αντιμετώπιση των κρίσεων πανικού. You know, folks, I was talking with my honey the other day, my Pablo honey. I said to her, I said, Pablo, honey, I said, I said, you go to my head, my radio head. Okay, computer. When you were here before, I couldn't look you in the eye. You're just like an angel Your skin makes me cry You float like a feather In a beautiful world I wish I was special You're so fucking special But I'm a creep I'm a weirdo What the heck am I doing here? I don't belong here I don't care if it hurts I wanna have control, I want a perfect body, and a matching soul, I want you to notice when I'm not here, you're so freaking special, I wish I was special, but I'm a creep. You're so very special. I'll have that special. But I'm a creep. Επιστρέψαμε. <laughs> Καλά, επιστρέψαμε. Πού είναι το θέμα, <laughs> Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα να μα πει. Κάτι να δω ότι έχω αφήσει ανοιχτό, γιατί έχω Ωραία. αφήσει ένα θέμα. Το θέμα του πότε. Γιατί εμφανίζεται, πώς μπορεί να εμφανιστεί. Okay. Ε, απλά να, να, να συνοψίσω λέγοντα ότι η κρίση πανικού σωματοποιεί μια ενδοψυχική σύγκρουση, μια σύγκρουση μέσα μα. Την οποία όμω δεν είναι απαραίτητο ότι την ξέρουμε. Συνειδητά. Ότι ξέρουμε ότι συγκρούεται η επιθυμία να αλλάξω δουλειά με το ότι δεν αλλάζω δουλειά. Ε, δεν, δεν είναι απαραίτητο ότι το ξέρουμε. Μπορεί να συμβεί όμως... Ε, θα, θα, θα εμφανιστεί η κρίση για να μας δείξει ότι κάτι συμβαίνει. Αυτό mm. θέλω, να, θέλω να πω. Το, το σώμα πάντα θα μας υπενθυμίζει ότι έχουμε θέματα προς επίλυση. Το σώμα μιλάει. Και χρειάζεται να, να το ακούμε αυτό. Καλό είναι αυτό. Ναι, ναι, λοιπόν. βέβαια. Αν το θέμα είναι να μην ακούμε. Εκείνο είναι το πρόβλημα. Όταν δεν ακούμε, τι μα λέει το σώμα μα, Εκείνο το πρόβλημα το μεγάλο. Οπότε, αν μα μιλήσει και το ακούσουμε, τι πρέπει να κάνουμε. Οπότε, αν μα μιλήσει λοιπόν και το ακούσουμε, το, το ερώτημα είναι, Τι θέλει να μου πει ο πανικό, Γιατί εμφανίστηκε, Κάτι θέλει να μου πει, Πώ και εμφανίστηκε σε μένα και δεν εμφανίστηκε σε εσένα, α πούμε. Ε, κάτι γίνεται με μένα. Και τι ανάγκη καλύπτει αυτός ο πανικός, δηλαδή σε τι μου χρησιμεύει. Το θέμα είναι ότι στην κρίση πανικού δεν θα πάθουμε κάτι, στην πραγματικότητα δεν παθαίνουμε κάτι, δεν θα πεθάνουμε δηλαδή, ασχετώ αν οι περισσότεροι σκεφτόμαστε ότι στην κρίση θα πεθάνουμε, δεν θα πεθάνουμε, ούτε θα τρελαθούμε. Αυτό που μας λες είναι πολύ σημαντικό. Ε. Δεν θα πάθουμε Γιατί κάτι. μας για... Ταχυκαρδίες ας πούμε, ταχυπανίες Ναι, ναι, μέσα σου αυτό... και τα έμφραγμα και καρδιά και τα λοιπά Δεν θα πάθουμε κάτι, αυτό, αυτό είναι ε, σίγουρο Ούτε από το άγχο μας για αυτές τις κρίσεις πανικού Μπορεί να βγάλει το σώμα μας κάτι μετά ε, Σαν στο στομάχι, ξέρω εγώ Ή σαν πραγματικά μια βλάβη στην καρδιά Δεν υπάρχει τέτοιο Όχι, έτσι. δεν υπάρχει, εκτό και αν είναι κάτι που σου συμβαίνει κάθε μέρα Δέκα φορέ την ημέρα και, και, και δεν και... το κοιτάζει ποτέ. Okay. Εντάξει, τότε έχει και κάποια ευθύνη πάνω mm -hmm. στο σώμα σου. Δεν, πω, στην okay. επιλογή αυτή. Λάξι. Αυτό που συμβαίνει mm -hmm. με τι κρίσει είναι ότι χαλάει η ποιότητα ζωή μα. Δηλαδή, ε, αποφασίζουμε να μην βγαίνουμε σε μέρη, να αποκλειόμαστε, κλεινόμαστε για να μην μιλήσουμε γι' αυτό, για να μην τραπούμε, για να μην μα συμβεί, γιατί ο φόβο τη επανάληψη είναι, είναι μεγάλο. Χαλάει ο τρόπο, η ποιότητα τη ζωή μα. Δεν θα πάθουμε κάτι. Μπορεί να συνεχίσει ένα άνθρωπο να έχει. Με έχουν πάρει τηλέφωνο και μου λένε: Μπορείτε να έρθετε σπίτι μου. Λέω: Γιατί να έρθω σπίτι σα να σα δω, Γιατί ε, έχω να βγω τρει μήνε από το σπίτι. Δεν βγαίνω γιατί από το δωμάτιό μου μέχρι το σαλό παθαίνω κρίση πανικού. Αυτό σημαίνει ότι έχει αφήσει πάρα πολύ χρόνο να περάσει ανεκμετάλλευτο, με το φόβο ότι μπορεί να συμβεί, με το φόβο ότι μπορεί να συμβεί. Τελικά έχει αποκλειστεί σε ένα δωμάτιο. Δεν α πούμε. Αυτό είναι το πρόβλημα των κρίσεων πανικού, ότι αποφεύγουμε πράγματα και μέρη για να μην μας συμβεί αυτό. Άρα αυτό να το τονίσουμε ότι αν κάποια στιγμή ε, στον οποιονδήποτε μπορεί να, ε, να έχει κρίση πανικού, ε, καλό θα είναι ούτε να ντραπεί, ούτε να φοβηθεί, αλλά να συμβουλευτεί κάποιον ο οποίος ο, θα τον βοηθήσει για να ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Έτσι. Να πω για εκείνη τη στιγμή που συμβαίνει η κρίση πανικού. Mm -hmm. Καλό είναι να σταματήσουν να οδηγούν, να πάνε στην άκρη του δρόμου. Τελεσπάνω. Κάπως δηλαδή να σταματήσουμε από αυτή την δράση που κάνουμε. Ε, να βγω έξω, να πάρω αέρα. Και μάλλον η αναπνοή εκείνη τη στιγμή είναι πολύ γρήγορη και επιφανειακή. Δηλαδή μπορούμε να το κάνουμε και εμεί τώρα να πάθουμε κρίση πανικού. Αν αρχίσουμε να αναπνέουμε επιφανειακά και γρήγορα θα πάθουμε όλα τα συμπτώματα που έχει η κρίση πανικού. Ε, αυτό που είναι να κάνετε είναι να βγείτε έξω σε ανοιχτό χώρο, να μπορείτε να αναπνεύσετε καθαρά, να μην νιώθετε το κλείσιμο. Και αν, επειδή έχετε πάθει υπεροξυγόνωση, να αναπνεύσετε μέσα στη χούφτα σα, Για να ε, μειωθεί το οξυγόνο του, του, που έχετε λάβει εκείνη τη στιγμή, δεν θα πάθετε κάτι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το σίγουρο ούτε θα λυποθυμήσουν, ούτε θα πεθάνουν. Όχι, δεν λυποθυμούν. Η αλήθεια θα... είναι. Φοβούνται ότι θα λυποθυμήσουν. Αυτό έχει να κάνει με ένα βαθύτερο φόβο. Το φόβο του ελέγχου, να χάσω τον έλεγχο. Και αν πάμε πολύ, πολύ βαθιά, στο πώ και συμβαίνει η κρίση πανικού, είναι ο φόβο του θανάτου από πίσω. Εκεί χάνουμε τον έλεγχο. Εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Ε, Πάνω Είναι ότι κάτι χάνουμε. Χάνουμε έναν έλεγχο πάνω σε μια κατάσταση. Κάτι δεν μα αρέσει και έχουμε χάσει τον έλεγχο. Προσπαθώντα να βρούμε τον έλεγχο, γίνονται αυτέ οι κρίσει. Γενικώ όμω από κάτι είναι ο φοβό του θανάτου. Ε, νομίζω. Ε, σι, έχουμε κάτι άλλο να πούμε για το πώ μπορούν να το σε αντιμετωπίσουν, Όχι. Μετά πάμε στη θεραπεία. Στη θεραπεία. Ωραία. Α ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Ναι, ναι, ναι. Να δούμε και τη θεραπεία. Και κλείνουμε. Και κλείνουμε. <laughs> ε, βέβαια. Όχι, θα σου πω εγώ πατάκια. <laughs> εντάξει.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 Imagine all the people living for today Imagine there's no countries It isn't hard to do Nothing to kill or die for And no religion also Imagine all those people living life in peace You who may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you will join us and the world will be as one Booyah! imagine all the people sharing all But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will live as one Epistrepsame <laughs> Έχω, Καλώς είδες, τον. Έχω, έχω επιλέξει μικρά τραγουδάκια σήμερα Ωραία, για, πολύ ωραία τραγουδιά Ευχαριστώ ε, Για να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες μπορούμε ε, Και να σε εκμεταλλευτούμε έτσι, για, αυτή, για αυτή την ώρα που είσαι εδώ κοντά μας Αυτή η εκμετάλλευση ε, Για συνέχεια λοιπόν για το... Κάτι να με, θέλεις να με ρωτήσεις κάτι? Όχι Θα σε ρωτήσω μετά, ναι, την, την έχω κρατήσει την ερώτηση Από για να μην κόψω τον ήρμό Ωραία. Απλά ε, μιλάω για τη θεραπεία, λίγο. Mm -hmm. Υπάρχουν τρει τρόποι για θεραπεία των κρίσεων. Η μία είναι η φαρμακευτική αγωγή. Βοηθάει βοηθάει να, να εκλείψουν τα συμπτώματα, να, νιώσεις, να νιώσω καλύτερα σωματικά, να μην έχω τόσο άγχο. Αντικαταθλιπτικά και αγχολητικά. Σύντομα αντικαταθλιπτικά δεν είναι. Γιατί πάει μαζί το άγχο με τη θλίψη, πάνε μαζί με την κατάθλιψη. Οπότε συνήθως δίνουν φαρμακευτική αγωγή το οποίο αντιμετωπίζει τα συμπτώματα και είναι η γρήγορη λύση τους των συμπτωμάτων. Παρόλα αυτά δεν ε, επιλύει τα βαθύτερα αιτία της εμφάνισης των, της κρίσης. Άρα για να το καταλάβουν και οι κυκλοτές άρα με μία φαρμακευτική αγωγή και μόνο, και μόνο. Ε, απλώς θα λύσουν προσωρινά το πρόβλημα. Θα λύσουν το πρόβλημα, μπορεί να μην ξανασυμβεί. Δεν είναι απαραίτητα προσωρινά. Αλλά, ναι, αλλά, μπορεί ε, να μην ξανασυμβεί. Αλλά αν θα ξανασυμβεί. Δεν θα έχουν δουλέψει πάνω στο, όχι, στην έκταση. Στο αιτία, γιατί έγινε, έτσι, στο πώ και αυτό. εμφανίστηκε. Ε, θα έχουν δουλέψει τα συμπτώματα. Είναι σαν να έχει πυρετό, να πάρει έναν τρεπών, να φύγει ο πυρετό, χωρί να κοιτάξει ποια είναι η ύωθη από κάτω. Ωραία. Ωραία. Ε, οπότε θα, με τα φάρμακα μπορεί να λύσει το θέμα των πανικών και να τελειώσει εκεί. Μπορεί να τελειώσει κιόλα εκεί. Και αν ξανασυμβεί που μπορεί να ξανασυμβεί, δεν είναι απίθανο να, να, να, να, να συμβεί, ε, να ξαναπάρουν φάρμακα. Απλά. <laughs> Απλά ναι. και καθαρά. Εντάξει, είμαι κατά των φαρμάκων γενικότερα και γι' αυτό εγώ έτσι λίγο δυσκολεύομαι. Σε και, αυτό εγώ γενικώς, ε, και εγώ γενικώ δεν είμαι υπέρ των φαρμάκων σε όλα, στα παντόλα. Ε, και επειδή η κοινωνία μας έχει πολύ το φάρμακο σε όλα, ε, θέλω να νιώσω καλά, ας πάρω κάτι να νιώσω καλά, θέλω να, πέσω, θέλω να φύγει αυτό, ε, να πάρουμε κάτι, γενικότερα να πάρουμε κάτι. Ε, διαφωνώ παρόλα αυτά για να μην είμαι τελείως κάθετη πολλές φορές χρειάζεται δηλαδή η κοπέλα που με πήρε τηλέφωνο για να, που δεν μπορούσε να φύγει από το σπίτι της χρειάζεται να πάρει φάρμακα έχει αφήσει τόσο πολύ το θέμα να πάει βαθιά που χρειάζεται να πάρει φάρμακα για να μπορέσει να βγει από το σπίτι για να έρθει να κάνει θεραπεία, καταλαβαίνεις πως το λέω. Ναι, ναι καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Οπότε σε φάσεις που το άτομο έχει ξεφύγει πλέον από το απλά έχω μια κρίση πανικού και έχει φτάσει στο δεν μπορώ να επιβιώσω, θέλω πέρα φάρμακα. Είναι δεδομένο αυτό. Από εκεί πέρα η ψυχοθεραπεία είναι ένας τρόπος που δουλεύει, δουλεύει αργά και σταθερά, θέλει χρόνο όμω. Δηλαδή δεν είναι άντι θα με δύο-τρεις συναντήσει και θα περάσει. Ήδη όμως με την πρώτη συνάντηση, τουλάχιστον από δική μου εμπειρία, άνθρωποι που έχουν κρίση πανικού νιώθουν καλύτερα γιατί μιλιέται το μιλάνε αυτό που τους συμβαίνει. Οπότε αμέσως είναι, παίρνει αέρα <laughs> και ό,τι mm. αερίζεται δεν μου χλιάζει. Και είναι βοηθητικό από την πρώτη συνάντηση. Δεν θα λυθεί όμως κάτι από την πρώτη συνάντηση. Πολλοί άνθρωποι φοβούνται την ψυχοθεραπεία γιατί φοβούνται το τι, θα βγ... το τι θα βγει από αυτούς. Το τι θα μάθουν για τον εαυτό τους. Οπότε δηλιάζουν σε αυτό. Φοβούνται. Ε, έχω να πω ότι πράγματι μπορεί να είναι λίγο η διαδικασία. Το αποτέλεσμα όμως έχει να κάνει με το να γνωρίζω τον εαυτό μου και να ξέρω τι μπορώ, τι θέλω και να κάνω επιλογές που θα μου ταιριάζουν και θα μου πηγαίνουν από αυτή την άποψη. Και έτσι να ζήσω μια ζωή χωρίς πολλές ενδοψυχικέ. Και επίση υπάρχει και ο τρόπο με τα δύο. Και φάρμακα και η ψυχοθεραπεία. Που επίση βοηθάει για κάποιο καιρό να παίρνω φάρμακα και ταυτόχρονα να κοιτάζω ψυχοθεραπευτικά το όλο θέμα και να κρατήσω την ψυχοθεραπεία όταν σταματήσω με τα φάρμακα. Και αυτό γίνεται. Μάλιστα. Άρα για να κλείσουμε, γιατί σιγά σιγά μα πήρε και η ώρα. Είδε. Είδες τι ωραία που είναι η κουβέντα. Ωραία είναι η κουβέντα. Το τι κατάλαβα εγώ τώρα. Υίδες. Κατάλαβα Υίδες. ότι η κρίση δεν είναι τίποτα το ανησυχητικό. Ναι ότι μπορεί, τα αίτια μπορεί να είναι από ένα μικρό άγχος που μπορεί να το μεγαλώσουμε εμείς στο κεφάλι μας ή από κά, κάτι που μπορεί να το τραβάμε καιρό και χρόνια mm, πίσω μας μπορεί. Ε, ότι δεν πρόκειται να πάθουμε τίποτα από τις κρίσεις mm. πανικού ούτε να μας βγάλει κάποιο σωματικό, σωματική βλάβη α το πούμε έτσι, να το πω εγώ, της πεζά, όχι επιστημονικά Αρκεί να μην το αφήσουμε για αιώνε. έτσι Αυτό ήθελα να έτσι. πω, αρκεί να μην το αφήσουμε για πολύ καιρό γιατί mm. μετά έχουμε άλλα θέματα ε, Ότι υπάρχει θεραπεία. Υπάρχει θεραπεία, ναι. Υπάρχει θεραπεία και με φάρμακα. Βεβαίω. Που εγώ δεν την προτείνω. Έτσι. Ναι, εγώ, εγώ, το, εγώ το λέω σαν. Εγώ αντώνης, θέλω έτσι. να το πω. Έτσι, ναι. Σε, Εσύ, σαν επιστήμονα. Σαν επιστήμονα, θα πω ότι κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστούν και Μπορεί κοινάς. να χρειαστεί, ωραία. Ε, αλλά υπάρχει και ψυχοθεραπεία. Βεβαίω. Το οποίο μα λέει ότι πρέπει αυτό που θα το κάνει να το πιστέψει πραγματικά και να είναι έτοιμο για να δέξει. Να, να μπει στο φόβο του. Πάρα πολύ ωραία. Ε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια καλά. Και εγώ ευχαριστώ στην εκπομπή. Ε, εγώ θα ήθελα να το ξανακάνουμε με ένα άλλο θέμα. Ωραία. Ε, γιατί μου άρεσε και με... είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα mm. ψι. Ψυχο... Τα ψι, τα ψυχό. <χει> <Τα ψυχο. χει> <χει> πριν κλείσουμε όμω, μια που σε έχω εδώ Έλα, κοντά έχεις... μου. Θα σε εκμεταλλευτώ <χει> για ένα πράγμα. Ε, θα ήθελα να μου πει έναν αριθμό από το 1 στο 27. Είναι οι συμμετοχέ που είχαμε για το βιβλίο. Ε, και θα πούμε και την νικήτρια. Δώδεκα. Δώδεκα. Νικητή νικήτρια. Δώδεκα. Το έχασα. <laughs> Με συγχωρείτε λιγάκι. Μπράβη και μια κρίση τώρα. Όχι, όχι, δεν έπασα κρίση πανικού πριν που έβαλα <laughs> το ίδιο τραγούδι. <laughs> λοιπόν, είναι νικήτρια. Δώδεκα, όχι, είναι νικήτρια. Είναι η Παπαϊωάννου Μαγδαληνή που το τηλέφωνο του τελειώνει σε 056. <laughs> Ωραία. Εντάξει. Να το ευχαριστηθεί Να το ευχαριστηθεί λοιπόν το βιβλίο ε, Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Μαρία Τουλεοντή τη που ήταν Εγώ κοντά ευχαριστώ. μας Επειδή μας έχει μείνει πάρα πολύ λίγος χρόνος ε, Μπαίνουμε σε τραγούδι, ραντεβού αύριο Ακολουθεί λένετας Γιάννος Σπύρος Αύριο η ίδια ώρα εδώ κανονικά στη ροή του πρόγραμματός μας Uno, dos, tres, Hola señoritas, Me llamo Ricardo Queso That's the news today oh i can't close my eyes and make it go away how long how long must we sing this song how long how la la la la la hum? cause tonight we can be as one tonight ah. <coughs> broken bottles under nino's feet Strewn across that dead end street, and today the millions cry. We fiesta while tomorrow they die. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. <laughs>